Oh. Um. Γκρισινίς γύρι, θυρώθηκαν πάτους όλοι τη γη Ανεξιλεύωμες φραγίδα, δεν κλάψαν ουρανί Δαίμονες παλέβουν, μα ακόμα πέτειν ως τελάλησε Κατώντας στο σταυρό, η ανθρωπότητα δεν υποχώρησα, δεν έβρισκα τον δρόμο. Μα τώρα όμω μπόρεσα, γεννήθηκα υπερήφανο στο γενναίο τη χώρα. Ασδή που έχει πάντα αντίπαλου, μα αντέχει κάθε μπόρα. Χιλιάδες χρόνια η ιστορία είναι γραμμένη πάνω. Κάτια ψήφισαν ταξίβι και ήρθαν κατά πάνω, δυσκατέληξαν εκρή. χαράξει το πρωί, τα κόκκαλα τρέμανε καθώ έτρεμε η γη. Η ασπίδα και το δόρτιο ήταν πάντοτε χμηρό. Δεν άφησαν περιθώριο, κανένα στον εχθρό. Όμω τα μάτια σου γκρίζει με το δικό του χέρι για να βλέπει μόνο. Ό,τι τους συμφέρει Δε σα θέλουν άνθρωπος, θα θέλουν ένα κάτι Αυτοί που μιλούνε και λατρεύουνε το τρίτο μάτι Όλα πλά συμβαίνουν ή όλα απλά προγραμματίζονται Μια νέα εποχή για όλους μας οραματίζονται Πολύνουνε τα ύδατα, το θυμάμαι τα λαγμένα Το σκοπό, σκοπό. να γονατίσεις εσαι και εμένα Τα πάντα γύρω σου είναι προμελετημένα Σχεδιασμένα για να μην πιστέψεις στην αλήθεια από κανένα Το κοινοχαλί για τον αντίκριστο σ Γύρω οι μασόνοι ανωνίζουν και σκλαβώνουν Πόλεμη που έγινα για χάρη αυτού Αυτόν που εγκλωβήσε τον ανθρώπινο μού Μποσυμίγει τα μηνύματα τα πάντα σου περνάνε Εσύ μέσα σου βάζεις και αυτοί γελάνε. Γνωρίζουν το τι κάνεις κάθε ώρα και στιγμή Αφού σε έμαθαν μέσα απ' τον υπολογιστή Το τέλος πλησιάζει, έρχεται καταστροφή Το μέλλον μα γραμμένο λέγεται αγεγραφή